Meu Ήρθε το τηλεγράφημα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι η φωνή που ακούσατε μόλις τώρα έσβησε για πάντα στο νοσοκομείο μεταξύ του Πειραιά, πριν από λίγη ώρα. Στα 75 της χρόνια, λοιπόν, η Ευγενία Βραχνού, το Αιδώνη του ελληνικού τραγουδιού, γεννημένη το 1939, ξεκίνησε την καριέρα της εδώ, το 1959, ω τραγουδίστρια ελαφρά ορχήστρα στο ραδιοφωνικό σταθμό τη ΕΡΤ. Τραγούδησε για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό το 1964, οπότε με το τραγούδι του Πλέσα τώρα. Πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελαφρά Μουσική τη Θεσσαλονίκη, όπω λεγόταν τότε. Σύντομα καθιερώθηκε ο τραγουδίστρια του Ελαφρού Τραγουδιού και ερμήνευσε ντουέτα κυρίω με τον Γιάννη Βογιατζή. Στα τέλη του 1970 κυριάρχησε το Λαϊκό Τραγούδι και το 1982 συναντά τον Τόλι Βοσκόπουλο, ο οποίο τη κλείνει συμβόλαιο στην Κολούμπια και έτσι γνωρίζει μεγάλη επιτυχία τραγουδώντα λαϊκά τραγούδια. Υπήρξε βασική ερμηνεύτρια και μουσα πολλών συνθετών. Η ίδια θεωρούσε μέντορά τη το Μίμη Πλέσα, ο οποίο δεν την άφησε να σπουδάσει τη φυσικομαθηματική σχολή όπω ήθελε. Ερμήνευσε τραγούδια του Μίκη Θαδωράκη, του Γιώργου Μουζάκη, του Κώστα Γιάννίδη, του Ζάκα Ιακοβίδη, του Ατίκ, του Αλέκου Χρυσοβέργη, του Τάκη Μουσαφίρη. Βραβεύτηκε για τη δουλειά τη στην Ισπανία, την Πολωνία, την πρώην Σοβιετική Ένωση και τα τελευταία χρόνια την είχαμε χάσει βέβαια από την δισκογραφία. Η κηδεία τη θα γίνει μεθαύριο, Παρασκευή, στο κημητήριο τη Νέα Μύρνη, να ακούσουμε λίγο ακόμα την Τζενιβάνο. Υπότιτλοι Η hey, Ελένη Φίφα μέσα στο στούντιο, δεν ακούμε, έχει κάτι αυτό το μικρόφωνο, δεν το θέλει αυτό το μικρόφωνο, Ελένη θα κάτσουμε μαζί ΕΛΕΣΕ αυτό το μικρόφωνο, έλα σε αυτό Έλα κάτσαμε παρέα τώρα, μια, μια χαρά, μια χαρά είμαστε θαυμάσια τώρα. είμαστε εμείς, γνωριζόμαστε από παλιά άλλωστε δεν μας πειράζει να μοιραζόμαστε το δύο μικρόφωνο Καθόλου Και πολλά άλλα πράγματα που Και την διαθέση, Και την ίδια θέση <laughs> λοιπόν, η Έλενα ήρθαμε στο στούντιο, αλλάξαμε το πρόγραμμά μα. Γιατί η Έλενα είχε την ευκαιρία να κάνει μια μεγάλη συνέντευξη με την Τζένι Βάνου. Και θέλω να μα δώσει την αίσθηση τη φωνή ε, άνθρωπο... Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Ήταν εδώ στην, ε, ε, στο πρώτο πρόγραμμα. Ναι. Ε, η Τζένι Βάνου, εγώ, όπω τη θυμάμαι χρόνια πριν, ήταν μάλλον. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, όμω η φωνή τη ήταν αυτό. Mm. Δεν ε, υπάρχει καμία. Δεν, δεν μπορώ να βρω κάποιο επίθετο για να πω γιατί να τη χαρακτηρίσω, αλλά θυμάμαι. Σε συγκεκριμένα περισσότερο μου έκανε εντύπωση σαν άνθρωπο, Γιατί το άλλο είναι αναμφισβήτητο όπως είπα mm -hmm. Λοιπόν, σαν άνθρωπο ήταν η κυρία της διπλανής πόρτας Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε για τη ζωή του ε, ε, ε, Αισθανόταν τα λάθη και τα, και τα εξέφραζε τα λάθη που είχε κάνει και στην καριέρα Θα... Θυμάμαι για τα παιδιά της που νοιάζονταν πάρα πολύ mm -hmm. Αν δεν κάνω λάθος, δύο παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, mm -hmm. ένα γόρι και ένα κορίζι. Για, για τον τρόπο που φέρθηκαν οι άντρες απέναντί της, για, την, για τις ευκαιρίες που τη δόθηκαν να κάνει καριέρα στο εξωτερικό αλλά και για την απλότητα που μιλούσε, για τις δουλειές που έκανε στο σπίτι, για, τον, για τη μουσική που δεν την είχε τόσο, δεν την είχε τόσο δηλαδή, επαγγελματικά αισθανθεί με την έννοια να δουλέψει. Για να βγάλει χρήματα. Θα μιλήσουμε όμω Έλενα αμέσω τώρα με την κυρία Ζωή Κουρούκλη, που είναι αγαπημένη τραγουδίστρια και αυτή, μεγάλη τραγουδίστρια που είναι μαζί μα, να μα πει και αυτή οι δύο κουβέντε. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουρούκλη. Καλημέρα σα, συγγνώμη, με βρίσκεται σε ένα πολύ μεγάλο σοκ, παρόλο που το ήξερα, γιατί έζησα την περιπέτεια τη τζενούλα μου όλοι, από την αρχή, από την πρώτη μέρα. Ήμουν μαζί τη μόνο την τελευταία. Τέσσερι μέρε δεν μπορούσα να είμαι μαζί τη γιατί τα παιδιά τη ήταν. Σε... Δεν ήθελα να συγκινηθώ κι εγώ και αυτή. Σα καταλαβαίνουμε απόλυτα. Είναι... Ε. Αυτέ είναι οι ιδιαίτερε ώρε. Δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό. Όχι. Θέλουμε να μα πείτε μια. Εσύγελεις. Ναι, θέλουμε να μα πείτε μια ιστορία Είχαμε... από τη ζωή σα, από την κοινή σα ζωή, α πούμε. Ήμασταν πύλε 50 χρόνια. Δεν υπήρχε ποτέ ανταγωνισμό μεταξύ μα. Ηταν ε, μαζί μου στη, στο γάμο μου, δηλαδή, ε, ήταν μια ζωή με τη Γέννη. Η Γέννη ήταν ο καλύτερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει μέχρι τώρα. Ο καλύτερο. Ήταν η καρδιά τη, ένα κομμάτι χρυσάφι. Δηλαδή, μάλα, μασχέτο. Ε, δεν ε, ε, είχε αρκετά χρόνια να τραγουδήσει με το πρόβλημα αυτό. Αλλά... Νομίζω ότι παίρναγε, κυρία Κουρούκλη. Νομίζω ότι παίρναγε και στο, στο κοινό τη αυτό, η, η χρυσή τη καρδιά που λέτε εσεί. Νομίζω ότι έβγαινε και στο τραγούδι τη. Γι' αυτό δεν υπήρχε άνθρωπο να μην την αγαπάει. Ήταν, για, για μένα ναι, η φωνή τη Τζέννη ε, θα βγει ίσω μετά από 100 χρόνια. Γιατί δεν ήταν η φωνή τη, ήταν η ψυχή τη που τραγουδούσε. Ήταν η ψυχή τη. Για μένα ήταν η πιάφη τη Ελλάδα και παραπάνω. Τι ήταν η Τζέννη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστείτε αυτές τις στιγμές μαζί μας. Δεν θέλουμε να σας κρατήσουμε παραπάνω γιατί Όση. καταλαβαίνουμε το, ναι, το δικό ναι. σας τον πόνο. Γιατί έφυγε τα ξημερώματα και εγώ φέρνω συνέχεια τηλέφωνο. Καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε Καλά, πολύ ευχαριστώ. και πάλι ευχαριστώ. και συλληπιτήρια κυρία Κουρούκλη. Οπότε μπορούμε να περάσουμε να ακούσουμε τη σκλάβα. Με τη φωνή της Τζέννη Βάνου Σε μια συμμετοχή Σε μια μάλλον διασκευή που έχουν κάνει ας ξεκινήσουμε. ρομάτικ γιατί, γιατί η φωνή της Έκανε και για διασκευές Έκανε και για αυθεντικά Έκανε για συναυλίες Έκανε, έκανε για, το για, για τα πάντα έκανε Περίμε παράξερο, παιδί μου περίεργο, παιδί μου φρέο. Τυχαία σε δαμπόρισα, τυχαία σαν τάπησα, γιατί ήταν μοιραίο. Περίμε μου αγιώτυπο, παιδί μου, μου απήτανο, καρδιά μου με I don't to to I'm a slave, I'm a slave, slave, Αμέσω σε μια άλλη εμβληματική φωνή του ελληνικού τραγουδιού. Είναι κοντά μα η Γιωβάνα. Καλό σα μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είσαστε και εσεί στο στενό κύκλο των φίλων τη ναι, της Τζέννη Βάνη. Ναι, ήμουν πολύ κοντά τη όλο αυτόν τον καιρό. Από τη μια, αν και το ξέραμε ότι βάζει προ τα κύπρο, οπωσδήποτε δεν μπορεί να μην συλλογιστεί το χαμό. Από την άλλη, σκέφτομαι ότι οι προσευχέ μου στο Θεό να την πάρει και να μην υποφέρει. Έπιωσαν τόπο. Εκείνο που, που θέλω σε αυτές τις περιπτώσεις εύχομαι να μην προσπαθήσει κανείς να κρατήσει με το στανιό έναν ο είναι πλέον στο δρόμο για να φύγει, παρά να του δώσει μόνο ανακούφιση να φύγει όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω τι ήταν αυτό που είχε η φωνή της και που την έκανε να ερμηνεύει τόσο καλά και λαϊκό τραγούδι και jazz δρόμους, να, και Εγώ να πηγαίνει σε τζαζ δρόμους. Δεν, και... πιστεύω, δεν πιστεύω ότι η Τζένι ήταν λαϊκή τραγουδίστρια. Η χρειά της ήταν για όλα τα, εκείνα τα τραγούδια τα οποία δεν ήταν να τις πούμε, δεν ξέρω κιόλας γιατί η φωνή της ήταν για κάτι πιο σημαντικό. Mm -hmm. Ήταν εξαιρετική φωνή, ήταν από τις μεγάλες φωνές της Ελλάδας, άφησε το στίγμα της σαφώς, έκανε πολλές και μεγάλες επιτυχίες, αλλά εγώ πίστευα ότι αν η σκέψη της ζητούσε να την πάει σε άλλους δρόμους πιο δυνατούς, πιο μεγάλους και εκτός Ελλάδας, θα μπορούσε θαυμάσια να έχει κυριέψει τον κόσμο. Αλλά είναι και ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Είναι οι στόχοι που έχουμε. Είναι mm -hmm. το πόσο καθαρά μπορούμε και βλέπουμε... ...ακόμα και από ποιους μας περιβάλλουν... ...και τι μας λένε να κάνουμε ή μας υποβάλλουν πράγματα. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει διαχειριστεί... ...αυτό το τεράστιο ταλέντο και αυτή την εκπληκτική φωνή πολύ καλύτερα. Όμως... Άφησε το στίγμα τη, άφησε η παρουσία της θα είναι πάντα αυτή που είναι. Ήταν πάρα πολύ σεμνή την ώρα που τραγουδούσε και συνθιαζόταν αυτή η σεμνότητα με ένα πάθος το οποίο συμβάδιζε σαφώς με το όλο τραγούδι, δηλαδή το τραγούδι που είναι μουσική και στήχη μαζί mm -hmm. τους ανεδείκνει με τον ισχυρότερο τρόπο, δεν θα πω καλύτερο, θα πω με τον ισχυρότερο, τον πιο δυναμικό Έχει, τρόπο έχετε δίκιο, ναι. και τον πιο βαθύ τρόπο. Δεν είχε σπουδάσει, αλλά δεν τη χρειάστηκε τη σπουδή γιατί είχε από μόνη της μέσα τη το ένστικτό το οποίο την οδηγούσε με τον καλύτερο τρόπο, το πιο σωστό, για να πω καλύτερο, το τον πιο σωστό τρόπο απέναντι στο δημιούργημα, το οποίο της ανετίθετο για να ε, εκφραστεί, να το ερμηνεύσει. Ήταν φοβερή στη μνήμη, είχε μνήμη φοβερή και είχε και ένα αυτή εκπληκτικό αυτή. Το αυτή της δεν νομίζω ότι το έχουν πάρα πολλοί. Και ο τρόπος που μάθαινε το τραγούδια δεν ήθελε περισσότερο από εγώ, ένα τέταρτο να πει ότι εστιάζει την προσοχή της απάνω στο τραγούδι, στοίχη, μουσική, ύφος και ύστερα το ήξερε σαφώς απ' έξω. Είχε τέτοια τεράστια ταλέντα τα οποία αν δεν τα έχεις τότε ο χρόνος που ασχολήσαμε το τραγούδι γίνεται πολύ πιο αργός. Εκείνη ήταν εξαιρετικά γρήγορη, εξαιρετικά αποδοτική και πάντοτε μας μάθαινε πράγματα, δηλαδή εκφραστικά πράγματα, τα οποία δεν είχαμε γυρίσει εμείς ποτέ να δούμε. Εγώ, α πούμε, η οποία έβγαλα και ένα οδείο, το, το πιο ε, αυστηρό οδείο, το οδίο Αθηνών, η έκφρασή της με οδήγησε στο να δω, κοίταξε να δεις αυτή τη λέξη πώ την είπε που εγώ ήμουν του οδείου. Δεν έχει σημασία. Εκείνη είχε το ένστικτό της πολύ ισχυρότερο. Είχε ψυχή. Και αυτή την ψυχή δεν είχε κανένα λόγο και κανένα φόβο να την εκθέσει. Να την βγάλει έξω, να την μεταδώσει. Είναι πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή μου έρχονται στο μυαλό. Με βρήκατε και εξαπίνεις που λέμε πήρατε. Δεν ήξερα ότι η Τζέννη έφυγε τελικά. Ε, θα λυπάμαι λέξη... που το μάθατε από εμά, λυπάμαι. Ναι, θα το μάθαινε οπωσδήποτε και με την άλλη κολλητή τη στην ζωή, την Κουρούκλη. Εμείς οι δυο σταθήκαμε αρκετά κοντά τη όσο μπορέσαμε. Και ήθελα να πω ότι ήταν πάντα ένα πρόσωπο το οποίο μας μάθαινε πράγματα. Εγώ έμαθα πράγματα από την ερμηνεία της Δέννη. Άνοιξαν τα μάτια μου και προ τα εκεί. Παρόλο ότι εκείνη δεν είχε σπουδάσει. Είναι ορισμένα, ορισμένα ταλέντα τα οποία είναι ευλογημένα περισσότερο από άλλα ταλέντα. Και εκείνη ήταν ένα από αυτά. Θέλετε πριν κλείσουμε να μας διεχθείτε και ένα ανέκδοτο από την κοινή σα ζωή. Κοίταξε, θα σου πω κάτι περίεργο. Εγώ την είχα μέσα στο μυαλό μου πολλά χρόνια. Όταν ήμασταν μαζί είχαμε... Υπήρχαμε να τραγουδήσουμε και σε κέντρα και αυτά μία φορά νομίζω όχι περισσότερα. Mm -hmm. Δεν είχαμε κοινή ζωή όταν είμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ κλείστηκα στη συγγραφή, 40 χρόνια γράφω και απομονώθηκα τελείως. Άκουγα το πώς προχωρούσε, χάρηκα πάρα πολύ που τις δόθηκε και εκείνο το βραδείο από το ένα περιοδικό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς το λένε, ένα περιοδικό και είχα πάει στην απονομή του βραδείου τη. Το χάρηκα πάρα πολύ γιατί το είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Ξέρω ότι η Τζέννη ήταν παιδί. Δεν είχε πει ποτέ, ποτέ, ποτέ κακό για κανέναν. Δεν είχε σκεφτεί ποτέ, ποτέ να κάνει κάτι να πει ή να κάνει κακό σε κανέναν. Ποτέ. Είτε να ενοχλήσει, είτε να του πει «Μέργεσαι για να περάσω εγώ». Εγώ μόνο αυτά ξέρω και αυτά λέω. Τη ζωή της στην άλλη θα ήθελα να είναι πιο... να έχει λίγο περισσότερο να γυρίσει να κοιτάξει τον εαυτό της, το ταλέντο που της χάρισε ο Θεός, για να μπορέσει να διασχίσει τον κόσμο και όχι μόνο την Ελλάδα. Γιατί της δόθηκαν ευκαιρίες και γύρισε και κοίταξε «Α, και εκείνο τι θα το κάνω». Και δεν πήγε να κάνει καριέρα στο Παρίσι Μα δεν έπρεπε να το σε εκείνο Έπρεπε να πας κατευθείαν στο Παρίσι που σου είπανε Δεν δίνονται αυτές οι ευκαιρίες δυο και τρεις φορές Στη ζωή, έχετε και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Εγώ σας ευχαριστώ, θέλω να τις ευχηθώ Καλό ταξίδι, αν και ξέρω τώρα ότι έχει φύγει κιόλα. Καλό ταξίδι Τζέννη, όπου κι αν είσαι Ευχαριστούμε για όσα μας έμαθες και ευχαριστούμε για τη φωνή που μα άφησες πίσω. Να είστε καλά. Δεν έχουν το δικαίωμα για σένα, ναι, μου λένε τα στίθια μου να καίνε. Να τρέχω σαν τρελή για να σε βρω. I'm not No, no, Όσες και πόσε γενιές ερωτεύτηκαν με αυτό το τραγούδι από την Τζέννη Βάνου και το Γιάννη Βοιατζή έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Παστεφάνου μια πολύ αγαπημένη φωνή του ραδιοφώνου ναι, Γεια σας κύριε Καϊμάκη Δεν είναι πολύ ευχάριστος ο λόγος που μιλάμε βέβαια. Όχι, καθόλου ναι, Γιατί η Τζέννη εκτός από σπουδιά τραγουδίστρια, ήταν και ένα πάρα πολύ αγαπητό κορίτσι ένα εξαιρετικό πλάσμα Εγώ την ξέρω από τα πρώτα της βήματα, mm -hmm. από το τέλος της δεκαετίας του 50 όταν τη συναντούσα στο τότε στούντιο Era στην Οδό Σταδίου τότε ξεκινούσε, μετά την πρόλαβα στο δεύτερο φεστιβάλ τραγουδιού που ξεχώρισε με τραγουδί του Μίμι η Πλέσα, η Αγάπη Μας και από εκεί και πέρα είχα την ευκαιρία να τη συναντά πάρα πολλέ φορές και στη ραδιοφωνία και στη τηλεόραση και ακόμα και το περασμένο καλοκαίρι που ήμουν στου οθονούς μου τηλεφώνησε η Τζέννη, πολύ θορυβημένη για το πρόβλημα υγεία που είχε. Επειδή το ίδιο πρόβλημα το είχα περάσει κι εγώ παλιότερα, ήθελε να μάθει τι είναι αυτό. Προσπάθησα να την ενθαρρύνω. Η αλήθεια είναι πω πίστευα αυτά που τη έλεγα. Δεν φανταζόμουν ότι το τέλο θα ερχόταν τόσο σύντομα. Σαν τραγουδίστρια την ξέρουμε όλοι, αγαπήθηκε πάρα πολύ. Ανήκει σε αυτή τη γενιά τη Νάνα Μούσχουρη και τη Γιωβάνα. Είναι αυτέ οι τρει μεγάλε τραγουδίστριε τη εποχή. Βεβαίως από εκεί και πέρα η Τζέννη, πέρα από τα τραγούδια που είπε σαν ελεύθερια του ελαφρού ξεχωρίσε μετά και στα λαϊκά πάλκα κάνοντας ένα δεύτερο κομμάτι καριέρας γύρω στο 1970. Σαν τραγουδίστρια λοιπόν ήταν από τις καλύτερες. Σαν άνθρωπος πραγματικά ξεχωριστή. Και θυμάμαι που την είχα ρωτήσει κάποτε γιατί απέριψε την πρόταση που της είχαν κάνει από την Ιταλική Ράη όταν είχε πάρει μέρος σε διαγωνισμό τραγουδιού και την είχαν και εκείνη ξεχωρίσει και της είχαν προτείνει να μείνει στην Ιταλία. Γιατί απέριψε αυτή την πρόταση η Τζέννη, συγκινημένη πάρα πολύ γιατί ήταν πολύ ευσυγκίνητο άτομο όταν μιλούσε για τα αισθηματικά της μου είχε πει ότι όλα για τον έρωτα. Ήταν ερωτευμένη και απέριψε μια επαγγελματική πρόταση για να γυρίσει το ίδιο μας έλεγε και η Γιωβάνα προηγουμένως ότι είχε και μια πρόταση από Γαλλία επίσης. Έχει ναι. αρνηθεί ναι. πολύ μεγάλες ευκαιρίες ναι. στη ζωή της για να, για να μείνει ήταν εδώ. Ήταν η εποχή που το ελληνικό τραγουδί είχε αρχίσει να ακούγεται εκτό Ελλάδος και οι Ευρωπαίοι αναζητούσαν φωνέ τέτοιε. και η Τζένι ειδικά ήταν πολύ στα μέτρα του ιταλικού τραγουδίου θα μπορούσε δηλαδή πραγματικά να έχει ξεχωρίσει εκεί. Αλλά Προτίμησε την Ελλάδα. Τι ήταν αυτό που έκανε τη φωνή της να, είναι και σε, να πηγαίνει και σε λαϊκούς δρόμους, να πηγαίνει και σε πιο τζο, τζαζ, τζαζ δρόμους. Αυτό πέρα από το μέταλλο της φωνής ήταν μια φωνή μεγάλη, ήταν πολύ ψηλά στις νότες. Πέρα από το μέγεθο της φωνής, την ποιότητα της φωνής, νομίζω πως το αίσθημα ήταν αυτό που ξεχώριζε την uh, Τζένι. Η Τζένι ζούσε μέσα από το τραγούδι που έλεγε κάθε φορά. Το έμειωθε βαθιά και Νομίζω πως αυτό όταν είσαι τέτοιος τραγουδίστρια μπορείς να τραγουδάς πολλά τραγουδιού Μάλιστα, Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ κύριε Παπαστεφάνο ε, Εγώ σα ευχαριστώ, θα τη θυμόμαστε γιατί ήταν ένα αξιαγάπητο πλάσμα Καλό τη ταξίδη, γεια σας Γεια Αυτό το βράδυ αγάπη μου θα γίνει Καλεσμένοι μα σήμερα, δεν χρειάζονται συστάσει. Περισσότερε από το όνομά του. Ο κύριο Λευτέρη Παπαδόπουλο είναι στην έλεγα και τη τηλεφωνική γραμμή. Καλό σα μεσημέρι. Καλή, καλό μεσημέρι. Είναι και κιόλα μεσημέρι, είναι, είναι. Ε, είναι. 1 και 20 και Χάσαμε σήμερα μια μεγάλη γυναικη φωνή του ελληνικού τραγουδιού. Εσεί τη γνωρίζετε αρκετά καλά και θα θέλαμε να μα πείτε δύο λόγια για την ίδια. Για, κατά τη γνώμη μου, η Τζένι Βάνου. Vanu... Ήτανε καταπληκτική τραγουδίστρια και αν ακολουθούσε το δρόμο που ακολούθησε η Μούσχουρη θα ήτανε παγκόσμια φήμης τραγουδίστρια και με τεράστιο κοινό να την ε, παρακολουθεί και να την ακολουθεί κατά βήμα. Δημιούργημα βέβαια του πλέσα ήταν αυτή και την θυμάμαι να είναι εστε, κάτι πρωινά που είχε τότε ο Πλέσσα σε ένα συγκρότημα και πραγματικά σε άφηνε άφωνο ο τρόπος με τον οποίο τραγουδούσε. Η εκπληκτική τραγουδίστρια και από την άλλη μεριά υπέροχος άνθρωπος. Όλα αυτά τα χρόνια που τη γνωρίζω και τη γνωρίζουμε όλοι δεν δημιουργήσε ποτέ ένα σκάνδαλο, δεν ακούστηκε για αυτήν ποτέ μια κακή κουβέντα. Και θα ήθελα ακριβώς για την αξία της φωνής της και για τον τρόπο που τραγουδούσε να πω ότι οι σημερινές τραγουδίστριε έφνης Έχω στο μυαλό μου την ε, Αρβανιτάκη Τραγουδάνε τα τραγούδια της με ένα τρόπο υπέροχο κι αυτές Αλλά σκεφτείτε τραγούδια της δεκαετία του 50 Να λέγονται σήμερα και να γίνονται δίσκοι όπως γίνεται με την Αρβανιτάκη Είναι μεγάλη απώλεια μεγάλη και είναι και τι να πω δηλαδή μεγάλη Πληγεί μια κοπέλα η οποία γεννημένη το 39-75 χρονό, πέθανε φνίδια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ας είναι ο κύβου, θα βρεθεί καλά. Έχει, έχετε την εντύπωση ότι κλείνει ένας κύκλος σιγά σιγά κύριε Παπαδότηλε, μεγάλων ερμηνευτών. Αυτές οι πολύ μεγάλες. Mm -hmm. Και συμπεριλαμβάνω και σε αυτές, γιατί είναι μοσχουλή ασφαλώς, mm -hmm. άλλωστε η επιβεβαίωσε το ταλέντο τις κάνοντας ε, ε, παγκόσμια σου ξέ. Δεν ξέρω αν κλείνει ένας κύκλος αλλά αν κάτσω και σκεφτώ φοβάμαι ότι θα καταλήξω εκεί. Είναι τραγουδίστρε ε, που ξεκινήσανε με, από διαφορετικούς δρόμους από τη Δέμπο που κατά τη γνώμη μου είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια που είχαμε ποτέ και σιγά σιγά Ανοίξανε τη δική τους περπατησιά και πραγματικά ήτανε λατρεμένες. Ε, στους δικούς τη να πω... Τι να πω. Λέει κανείς τίποτα. Γιατί βγαίνει αν πει κάτι. Όχι, δεν έχει σημασία. Απλώς ότι θα τη θυμόμαστε όλοι. Ναι, ήταν, ήταν μεγάλη τραγουδίστρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι σας Επίσης. ευχόμαστε. Όσο κι αν θες να μ' αρνηθείς θα θυμηθείς τον ερωτά